Στοίχη 20-25. Θάνατος του Ηρώδου. 20. 25 θανατος του Ηρόδου 20 ητο δε ο Ηρώδης πολύ εξοργισμένος εναντίον των κατοίκων των πόλεων Τύρου και Σιδόνος. Από συμφώνου δε ούτη έστειλαν αντιπροσώπους και παρουσιάστησαν εις αυτόν. Και αφού κατόρθωσαν να προσετεριστούν των βλάστων, των αυλικών που επεριποιεί το το ιδιαίτερο δωμάτιο του βασιλέως... Εζήτουν να αποκαταστήσουμε τα αυτούς σχέσει ειρηνικάς και φιλικάς διότι η χώρα τον επρομηθεύεται το τα τρόφιμά της από την χώρα του βασιλέου Συρώδου. 21. Ισορισμένην δε ημέραν ο Ιρώδης αφού στο στολήν βασιλικήν και κάθισε επί του θρόνου που είχε στηθεί στο θέατρο ηγόρευε δημοσία προς αυτούς. 22. Τα ειδωλολατρικά δε πλήθη Κεσαρίας για να τον κολακεύσουν εφώναζαν αυτή είναι φωνή Θεού και όχι φωνή ανθρώπου. 23. Την ίδια νόμου στιγμήν, άγγελος Κυρίου τον επάταξε διαπεσίας νόσου, επειδή δεν έδωκε την οφειλωμένην δόξανη των Θεών, αλλά απεδείχθη την θεοποίηση αυτήν και θεώρησε τον εαυτό του άξιον αυτής. Και μετά την πληγή αυτήν του αγγέλου, σκόλικες τα σάρκα του, έω με το λίγα ημέρας ξεψύχησε. 24. Αλλά ενώ ο Ερώδης τι ούτων άθλιων έλαβε τέλος, ο λόγος του Θεού έκανε νέα πρόοδους και πολλαπλασιάζοντο οι οπαδοί του. 25. Ο Βαρνάβας Δέ και ο Σάβλο, αφού μετέφεραν τα συνεισφορά στον αδελφών εις Ιεροσόλυμα και τελείωσαν την υπηρεσία που τους είχαν αναθέσει οι χριστιανοί τη αντιοχία, επέστρεψαν από τα Ιεροσόλυμα και παρέλαβαν από εκεί μαζί τον και τον Ιωάννην, που επωνομάστη κατά την Μάρκο.